Διάβασα δάντη έχοντα πλάι στο κείμενο μια μετάφραση σε πρόζα. Κατά αυτόν τον τρόπο άρχισα εδώ και 40 χρόνια να αποκρυπτογραφώ τη θεία κουμωδία, και όταν νόμιζα πως προσπέλασα το νόημα κάποιου χωρίου που μου γεννούσε ιδιαίτερη απόλαυση, το εμπιστευόμουν στη μνήμη. Έτσι ώστε για κάποια χρόνια μπορούσα να απαγγέλλω από στήθου μεγάλα κομμάτια από το τάδε ή το δίνα ξαπλωμένο στο κρεβάτι ή ταξιδεύοντα με το τρένο. Κύριος είδε πώς θα ακούγονταν αν τα απίγκελα δυνατά, όμως με αυτή τη μέθοδο βυθιζόμουν σιγά-σιγά στην πίεση του δάντη. Και ακόμη σήμερα, μετά από 40 χρόνια, θεωρώ την πίεσή του ως την κατεξοχήν σταθερή και βαθιά επιρροή στους δικούς μου στόχους. Ασφαλώς δανείστηκα στόχους, προσπαθώντας να αναπαραγάγω ή μάλλον να ανακαλέσω στο νου του αναγνώστη κάποια δαντική σκηνή, ώστε να εδραιώσω μια σχέση ανάμεσα στη μεσεωνική κόλαση και στη σύγχρονη ζωή. Και κατέγραψα τις παραπομπές της ημιώσης μου, ώστε να κάνω τον αναγνώστη που θα αναγνώριζε την αναφορά, να καταλάβει πως ήθελα να την αναγνωρίσει και πως αν δεν την αναγνώριζε, θα έχανε την ουσία. 20 χρόνια αφού έγραψα την έρημη χώρα, έγραψα στο Little Kidding ένα κομμάτι σχεδιασμένο να αναλογεί όσο μπορούσα να το πετύχω, προς κάποιο άσμα της κόλαση ή του καθαρτήριου, τόσο στο στυλ, όσο και στο περιεχόμενο. Επαιδίωκα βεβαίως το ίδιο αποτέλεσμα τώρα, όπως και όταν παρέπεμπα στον Δάντη στην έρημη χώρα. Να παρουσιάσω στον νου του αναγνώστη μια παραλληλία μέσω της αντίθεσης, ανάμεσα στην κόλαση και το καθαρτήριο που επισκέφτηκε ο Δάντης και σε μια ψευδεσθητική σκηνή μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό. Η μέθοδος όμως διέφερε. «Έδώ μου απαγορευόταν να ερανιστώ ή να προσαρμόσω εν εκτάση». Δανίστηκα και προσάρμοσα ελεύθερα μόνο λίγε φράσεις. «Επειδή εδώ εμιμούμιν». Το πρώτο προβλημά μου λοιπόν ήταν να βρω μια δίχως ομοιοκαταληξίας προσέγγιση στην Τέρτσαρήμα. Τα αγγλικά είναι λιγότερο πλούσια από τα ιταλικά σε λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. Και οι που διαθέτουμε είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εμφατικές. Οι λέξεις που ομοιοκαταλήκτουν προσελκύουν υπερβολικά την προσοχή. Τα Ιταλικά είναι η μόνη γλώσσα που ξέρω όπου η ακριβή ομοιοκαταληξία μπορεί να φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αρμόζει σε νευρολόγο μάλλον παρά σε ποιητή να διαρευνήσει ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα. Να φέρει λοιπόν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γίνει ενοχλητική. Έτσι λοιπόν. Υιοθέτησα για τους σκοπού μου μια απλή εναλλαγή ανομοιοκατάληκτων οξύτωνων και παροξύτων απολύξεων των στίχων προκειμένου να προσεγγίσω όσο γινόταν το ανάλαφρο αποτέλεσμα της Ιταλικής ομοιοκαταληξίας. Λέγοντας το αυτό, δεν προτίθεμαι να θεσπίσω νόμο εξηγώ μόνο πώς προσανατολίστηκα σε μια νορισμένη περίπτωση. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το όψιμο περί δάντη κείμενο που έγραψε ο Έλιωτ υπό τον τίτλο «Τι σημαίνει ο Δάντης για μένα». Θα μπορούσα κάλλιστα να έχω επιλέξει να διαβάσω αποσπάσματα από το μείζον κείμενο που έγραψε πολύ νωρίτερα για το Δάντη ο Έλιοτ. Είχα όμως να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα. Έχουμε δύο μεταφράσεις αυτού του δοκιμείου Καμία από τις δύο δεν είναι επαρκής. Επιπλέον, το ζητούμενο εδώ ήταν να θέσω επιτάπητος μέσω του κειμένου του Έλιωτ με μονομένο διαχωρισμένο προσωρινά το πρόβλημα της ρήμας το οποίο εγείρεται ο Σάκης κάποιος καταπιάνεται να μεταφράσει δάντη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα που έχει προτείνει ο σεφέρη όταν συνελήφθη για εκείνο το σκάνδαλο υποκλοπών του Έλιωτ, καθώς συνέγραφε, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, το, κείμενο, το δικό του κείμενο για το δάντια. Πρότεινε λοιπόν τότε, και πολύ σοφά, δίπλα στο πρωτότυπο, να τυπώνεται μια όσο γίνεται ακριβής και έριθμη μετάφραση σε πρόζα. Οφείλω να πω ότι στα δείγματα που ο ίδιος παραθέτει, τα έχει καταφέρει μια χαρά αν εξαιρέσουμε ορισμένους τυπικούς εφερισμούς. Άδε γελιέμαι, γγίζοντας το κύμα κλπ. Επίσης, αυτή η λύση έχει μακρά παράδοση. Ο βασικός μεταφραστής και μελετητής του Δάντι, στον αγγλοσαξονικό χώρο, ο Σίγκλετον, έχει κάνει το ίδιο. Με λαμπρά επίσης αποτελέσματα. Και βέβαια, αυτή η λύση διαθέτει ένα τουλάχιστον πλεονέκτημα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια ακόμη και τους αδιόρατους μετατονισμούς του ρητού νοήματος αυτού που λέει με λόγια ο Δάντης και η ρίστο εν παρόδο κάποτε πριν από μπορεί και 30 χρόνια ο Δέλτα Μαρονίτης είχε προτείνει το ίδιο για τη μετάφραση της Οδύσσιας και είχε δώσει σε κάποιο τεύχος του πολίτη από όσο θυμάμαι ένα εξαιρετικό επίσης δείγμα. Η δεύτερη λύση που έχουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του άλλου εκείνου επίπεδου νοήματος το οποίο φέρεται επί των πτερήγων του ρυθμού. Τη φόρμα ως νόημα δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση αν υπάρχει η απόλυτη τιμή είναι ο δάντης. Ενώ ότι οποιοδήποτε ποίημα και αν μεταφράζουμε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τη μετάφραση της φόρμας. Επίσης, κατά τη δική μου άποψη, το πρόβλημα μετάφρασης του περιεχομένου και μετάφρασης της φόρμας είναι ένα και μοναδικό πρόβλημα που μόνο τεχνητά και παραπλανητικά μπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του. Μάλιστα, εάν κάποιος με έβαζε με τον πιστόλι στον κρόταφο και μου λέγε «διάλεξε» εν περιπτώσει «τι βαραίνει περισσότερο αν τα τη διαχωρισμένα» Θα έλεγα, ε τότε, παιδιά, αφού με υποχρεώνεται να αποφασίσω, τότε κάθε ποίημα κουτσένει όπως όλο το σώι των λαυδακιδών γέρνει λιγάκι προς τη μεριά της φόρμας. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να μην παρακάμψουμε το πρόβλημα της φόρμας, τότε ο δρόμος μπροστά μας διχάζεται. Η μία εκδοχή είναι αυτή που πρότεινε ο Έλιωτ. Δηλαδή, υποθέτοντας ότι είναι αδύνατο να ανακληθεί ω έχει κάποιος τελεστής φόρμας, εμπροκειμένο η ρήμα για την οποία μιλάμε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα ισοδύναμο το οποίο να μπορεί να εγγραφεί άνετα, φυσιολογικά, στη δική μας συνθήκη ακρόασης. Η λύση που προτείνει ο Έλιοτ Φεριπίν είναι η εναλλαγή οξύτονου και παροξύτονου στίχου ώστε να δίδεται η λύση της τερτσίνας. Η άλλη λύση είναι να πάμε σε ακριβή αναπαραγωγή της τερτσίνας. Να κρατήσουμε δηλαδή τον ενδεκασύλλαβο και την εναλλαγή α-β-α, β-γ-β α, και ούτω καθεξής. Η τερτσίνα στο ποίημα του δάντη οικοδομείται με πολύ απλό τρόπο. Ο μεσαίος στίχος κάθε τρίστιχου ομοιοκαταληκτή με τον πρώτο και τον τρίτο στίχο του επόμενου τρίστιχου. Ο μεσαίο στίχος του επόμενου τρίστιχου προκαταβάλλεται και ομοιοκαταληκτή με τη σειρά του με τον πρώτο και τον τρίτο στίχο του επόμενου τρίστιχου και ούτω Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα μείον και ένα συν. Το μείον είναι ότι στην πραγματικότητα υποκρινόμαστε λιγάκι. Κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να έχουμε ευθεία αναπαραγωγή. Διαταραχές κατά θα υπάρξουν σε πολλά επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο. Καταρχήν για να διασώζεις ό,τι μπορείς περισσότερο και από το ρητό όπως το είπαμε νόημα. Σε ένα δεύτερο βαθύτερο επίπεδο επειδή οι τονικότητες αλλάζουν και επομένως κάτι από αυτό που προτείνει ο Έλιωτ θα πρέπει στην ουσία να το ενσωματώσεις στη λύση της αυτούσιας μεταφοράς της Τερτσίνας. Να κρατήσεις λοιπόν τη ρήμα για λόγους ουσιαστικούς τους οποίους μπορούμε εν να συζητήσουμε αλλά να κρατήσεις και ένα μικρό είδος διαταραχών της τονικότητας, έναν στίχο υπερμετρικό ίσως κατά τόπους, ή μια μεγαλύτερη έμφαση στους διασκελισμούς, ώστε η ρήμα κατά κάποιο τρόπο να εξυγχρονίζεται με στην ακοή σου. Σημειωτέον δε ότι αυτό δεν είναι αδόκιμο, ακόμη και με όρους πιστότητα το δάντη. Κι έτσι χάρη παιδιά θυμίζω ότι ο του, ο Βυργίλιος, είναι ο μόνος ο οποίος δουλεύοντας τον δακτυλικό εξάμετρο στην ενιάδα ελέγχεται για υπερμετρικούς στίχους και επίσης είναι ο μόνος που έγραφε λέει «κατά παραγράφους» στην ουσία έχοντας τους διασκελισμούς ελεύθερους μας στο μυαλό του και μετά ανασυγκροτούσε την πλήρη φόρμα των δακτυλικών εξάμετρων αλλά μη διστάζοντα ίσω αυτό προτείνει μια ερμηνεία, να αφήσει και λυψού στίχους προκειμένου να ολοκληρωθεί το νόημα. Υπάρχουν πράγματι γύρω στους 57 λειψούς στίχους όλη την ενίαδα. Το πλεονέκτημα που θα αντιστάθμιζε αυτά τα μειονεκτήματα της αυτούσιας, λέμε τώρα εντός εισαγωγικών, μεταφοράς και της ρήμας, είναι ότι θα επανέφερες με τον πιο καθαρό τρόπο στο προσκήνιο καθεαυτό το πρόβλημα της φόρμας. Η ρήμα είναι ένας φανερός, ακουστός τελεστής φόρμας ο οποίος σου επιτρέπει να μην μπορείς να παρακάμψεις το πρόβλημα. Το να το θέσει είναι ήδη η μισή λύση. Είναι πιθανόν καθώς θα κυνηγά την άλλη μισή να αφαιθείς σε αυτό το παιχνίδι των μετατονισμών, του εξυγχρονισμού της ακουόμενης ρήμας που περιέγραψα και κύριος είδα και πού θα σε οδηγήσει μπορεί να ρημάρει ας πούμε με ρώσικο τρόπο μια ρήμα να αιχεί η κατάληξη αλλά να ομοιοκαταληκτούν μια οξύτονη και μια προπαροξύτονη λέξη κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Έχεις ένα άπειρο πεδίο δυνατοτήτων το ζήτημα είναι ότι κάποτε αυτό το πεδίο πρέπει να επανέλθει μες το παρόν μας η αποτυχία βεβαίως είναι πάντοτε η πιθανότερη εκδοχή η μόνη λύση η οποία απορρίπτεται Τόσο για λόγους αισθητικής, ενώ επειδή είναι εντελώς κιτς, όσο και για λόγους πολιτικής, ενώ επειδή είναι η απόλυτη ιδεολογικοποίηση μεταφερμένη σε μεταφραστική εργασία, είναι να μεταφράσεις, όπως λέμε, ποιητικά. Σε ένα είδος ελεύθερου στίχου, ο οποίος καταπληγωμένος από τις πρόσφατες εμπειρίες του σύγχρονου ανθρώπου, παραπέοντας σαν τον κορμοράνο μέσα από τη μολυσμένη θάλασσα του ρυθμού αφήνεται σε κάτι ανεφόρων και ανεφορείων. Αυτό το πράγμα είναι το μόνο το οποίο θεωρώ γελίο και αντιδραστικό. Και είναι σωστό να επαναλάβω εδώ ότι αν υπάρχει ένα ποίημα στο οποίο η ρήμα ανοίγεται με όλες τις σημασίες της, είναι ακριβώς η Θεία Κουμουδία. Αυτό το ποίημα που κάθε άσμα του τελειώνει με τη λέξη «άστρα» Ακτινοβολεί ολόκληρο και πάλεται σαν μια γιγαντιέα τέρτσα ρήμα. Το μικρό και το μεγάλο εδώ είναι απολύτως ανάλογα. Η τέρτσα ρήμα και η τριαδική θεότητα, κατά τρόπο που ο νεοπλατωνισμός μετά τον Ιάνβληχο θα εκτιμούσε απεριόριστα. Είναι κρίμα να απεμποληθεί αυτός ο θησαυρός.